Καλή σημερα ημέρα κυρίες μου και κύριοι Από το ράδιο Άρτα στους 101,5 Στον τοίχο θα τα πούμε και σήμερα Καμιά ώριτσα περίπου Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι 2681 4060 Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση Εδώ είμαστε και το email είπαμε πως το βρίσκετε Βαράτε στο google εκεί στον τοίχο Γιάννης Λαζάρου θα κάτω αριστερά Κάντε το ένα copy paste Και στείλτε μας το μηνυματάκι, το μηνυματάκι σας Ευχαριστούμε επί τη ευκαιρία όλους τους φίλους Για τις ιδέες τους Για τις παρατηρήσεις τους Για τα μηνύματα τους <ΣΣΣΣ> Κυρίες μου και κύριοι Καλημέρα σε όλους τους φίλους στην Κοζάνη Καλημέρα Κώστα Μέσα από το ράδιο αετός εκεί Γεια σου ρε Κοζάνη Με τη μικρή δεή σου. Γεια σου Κύπρος μέσω του ArtFM Όποιοι μας ακούτε Κι όποιοι δεν μας ακούτε Καλημέρα να έχετε Μουσική Κυρία μου και κύριέ μου Η Ελλάς ενίκησε Επροκρίθη Εις τους 16 Ελλάς ανέστη Θα θυμόσαστε την ταινία ε. Λοιπόν, χαμός έγινε Πραγματικά Σε χαρητήρια στην ομάδα Στον προπονητή, στο προπονητικό team Στους φιλάθλους, στο Μάνο Σούργελο Σε όλους Αλλά ρε παιδιά, συγγνώμη Σας κάνω μια ερώτηση Αν δηλαδή μπορεί να απαντήσει κανένας Αυτοί οι αθλητικομεταδότες Πώς τους λένε αθλητικοί δημοσιογράφοι Ποια σχολή βλακείας τελειώνουν εδώ και χρόνια δηλαδή. Τι με τούτη ρε Μάγκα νάβ. Του πληρώσαν του Αλουνού η Τον στείλαν στη Βραζιλία για να ρωτήσει τον σκόρερ και τον προπονητή πρώτη ερώτηση. Πώς αισθάνεσαι που προκριθήκαμε. Πώς να αισθάνετε! ρε. Πώς να αισθάνεσαι. Πώς αισθάνεσαι του λέει. «Πώς να αισθάνεται ρε μου» «Ωραία κάνει βόλεψη» Υπήρχε παλιά ένας που από την εποχή της αλής του μνήμης δημοσιογραφίας όχι και τώρα που η αθλητική του ερώτηση ήταν «Τότε έπαιζε μπάλα ο Τερζανίδης εκεί στη Σαλονίκη Θεοδοσία και άλλοι θα τον θυμόσαστε τον Τερζανίδη» και η ερώτηση ήταν εξή: «Κύριε Τερζανίδη η σοκολατίνα σας αρέσει» Ε δεν άλλαξε τίποτα Πήγε η βλακεία και η παπαριά σύννεφο Αλλά τέλος πάντων έχουμε βρούμε κάτι ρε μου, να γκρινιάξουμε Δεν ξέρω αν η πραγματικότητα είναι γκρινιά Πάντως μπράβο στα παλουκάρια Ενώ άλλε ισχυρέ δυνάμεις Τις ε, Τις Ευρώπη. Άρε σύμμαχοι την πάθατε Με... Κάτι Ιταλία, κάτι Άγγλοι Με... Κάτι Πορτογάλοι εκεί Κάτι μάλλον ναι Γυρίσανε να πούμε άρον άρον Κροάτε... Κροάτες απόψε θα γυρίσουν Γιατί θα προκριθεί το Ιράν Καλή επιτυχία στο Ιράν Νομι... Όχι με τη Βοσνία παίζει απόψε Οι Κροάτες γυρίσαν ήδη Καλή επιτυχία στο Ιράν Διότι παρακολουθώντας τον αγώνα του Με την Αργεντινή Πραγματικά έβλεπες να καταθέτουν ψυχή Στο χορτάρι. Λοιπόν, τέλο πάντων κυρία μου και κυριέ μου Η Ελλάς επροκρίθη τα Κώστα Ρίκα, την Κυριακή, ετοίμασε βαλίτζες. Yeah, yeah. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, το θέμα είναι να πάμε, που θα πάμε δηλαδή στον τελικό, με τη Γερμανία, γιατί επειδή δεν τραβάει η Βραζιλία φέτος, θα θέλαμε πάρα πολύ να τραβήξει, αλλά δυστυχώς δεν τραβάει, λοιπόν να πάμε όπου να τους το πάρουμε στο 97%. Να δούμε αν θα στείλει συγχαρητήριο τηλεγράφημα ο Πρωθυπουργό Σαμαράς στην Εθνική αν τον έκαναν υπερήφανο, μιας και θα τους πάρει το κύπελο η Ελλάς ε, από τα αφεντικά του. Λοιπόν, εστειλε τηλεγράφημα, έκανε δουλειά ρε, βάλτε του ένα ένσημο, έστελε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στην Εθνική. Αυτά τα ωραία λοιπόν συνέβησαν χθες Και συνεχίζουν να συμβαίνουν και σήμερα Πάντως εκείνο που έχει σημασία είναι ότι Περίμενες εσύ να βγουν οι Έλληνες στο δρόμο για κανένα άλλο θέμα Βγήκαν, βγήκαν Χθες βράδυ πλημμύρισε η Ομόνια, ο Λευκός Πύργος Χαμός έγινε με τους πανηγυρισμούς βρήκα, Βγήκαν στο δρόμο Χάρη και ούλη η Ελλάς, πέρα για πέρα Χάρηκε, είπαμε γιατί παίζαμε με τους ελέφαντες Φαντάζεσαι να πετάγανε τα φεντικά Του Σαμαρά, του Βενιζέλου, του Κουρέλα Και του άλλους, τους Γερμανούς Κανα σκανδαλάκι θα τους βγάζανε εδώ πέρα Ωρε, τι παράγγες θα τους βγάζανε και τέτοια Μες στην τρελή χαρά είμαστε κυρία μου και κυρία μου Και καλά καμνουμε Διότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο Αυτό ήταν πάντοτε Λοιπόν το ξέσπασμα να πούμε και η, η χαρά και η λύπη στην Αλάνα, Αλλά μέσα σε αυτά Εγώ με συγχωρείς πάρα πολύ Θα σε αναγκάσω τώρα Να σου φύγει η χαρά Για να λυπηθεί. Να λυπηθείς Λοιπόν όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή Κυρία μου και κυρία μου Πρέπει να μάθει Ότι υποφέρει ο Πάγκαλος Ο Πάγκαλος παίρνει μόνο 1800 ευρώ σύ, Σύνταξη και δεν θα κάνει προσφυγή να πάρει πίσω Αυτά που επένδυσε για τη σύνταξή του Έτσι μας είπε Και υποφέρει Υποφέρει σου λέω να πούμε Οπότε ξεχάστε χαρές, πανηγύρια, πανηγυρισμούς Όλα αυτά Κατά τόπους οργανωθείτε Κάνετε σωματεία στήριξης του Πάγκαλου Τι τάκο να βρεις να το στήριξεις Αυτόν Τέλος πάντων κάντε μια προσπάθεια Γιατί ο έρμος ο Πάγκαλος υποφέρει Υποφέρει ο έρμος ο Έλα. Αυτό, αυτό είπα μόλις Αυτό είπα μόλις Αλλά με ακούστε λίγη καθυστέρηση να καλά είσαι καλά Έχεις δίκιο Είναι να λες ουα είναι να λες αυτό που είπε ο φίλος, φίλος μα. Άρε σβέρωμα που θέλουνε Ρε σβέρωμα αρέ". Λοιπόν που λες ετοιμαστείτε Κάντε ομάδες, ομαδούλες Στήριξης του Παγκάλου Διότι ο άνθρωπος υποφέρει Μιλάμε, υποφέρει ο πάγκαλα. Υποφέρει, αδερφέ να πούμε, και κάθεσαι τώρα εσύ και πανηγυρίζει για την πρόκριση τη εθνική. Τι όλο ανθρωπιά έχει μέσα σου, ωραία! Ε, Κάποιε Ελληνίδε λέει ε, για πρώτη φορά στη ζωή του υποσχεθήκαν ότι άμα προκριθεί η εθνική θα βγουν ξεβράκωτες Για πρώτη φορά! Για πρώτη φορά δηλαδή θα δούμε ξεβράκωτες Ελληνίδε στην τηλεόραση. Έλα, μην μου λε τέτοια, ρε παιδί μου. Άιτε να στηθούμε, καλά υποφίλο πριν. Ξεβράκωτες, γκολ, τον να τάλω, Μια χαρά πάμε Και φραπεδούμπα Μην ξεχνάμε τη φραπεδούμπα Η οποία έγινε φριντουτσίνου Φριντουτσίνου, φραπεδούμπα Ξεβράκωτες και μια χαρά πάει η κατάσταση <σο> cool Αλλά εντάξει Μια χαρά πάει η κατάσταση για σένα και για μένα Λοιπόν, γεια σας Σημαζευτείτε εκεί πέρα να πούμε να βοηθήσουμε τον άνθρωπο Υποφέρει ρε το καταλαβαίνετε Ότι υποφέρει Υ υποφέρει, <σο> <σο> Σταμάτα τους πανηγυρισμούς, υποφέρει ο Πάγκαλος <Ρίου> Λοιπόν, δεν ξέρω αν χθε άκουσες Εντάξει, τελείωσε εντάξει, προκριθήκαμε Πάμε τώρα, ρίξουμε 2-3 μπαλάκια στην Κουσταρίκα και πάμε παρακάτω δεν ξέρω αν άκουσα, θα λέγαμε χθε ότι οι δικαστικοί έκριναν ότι οι δικοί του μισθοί και συντάξει πρέπει να γυρίσουν στο 2-10. Είναι αντισυνταγματικά. Όλα τα πάντα ότι του κόβουν αυτού. Όμω το Συμβούλιο τη Επικρατεία έκρινε ότι οι περικοπέ μισθών και επιδομάτων στου ιδιωτικού υπαλλήλου που επέβαλε το Μνημόνιο 2 είναι συνταγματικέ. Κατάλαβε. Αν είσαι εργαζόμενο και θεωρεί ότι ο εργοδότη σου είσαι αδική. Να πα στον οργανισμό Μεσολάβηση και Διατησία, Ρε Βούρλο! Ρε Βούρλο! Για να βρει το δίκιο σου, διότι όπω λέγαμε χθε, αγαπημένη μου, τι λέει Ακροατούμπα, είναι άλλο να είσαι ο σκληρό πυρήνα, όπω μα είπαν οι ίδιοι οι δικαστικοί του κράτου, όπω είναι αυτή και η ένστολη, και άλλο να είσαι ο οικοδόμο. Α τα διάλα από εδώ ρε! με κάνει πρωί-πρωί να πούμε και ξανίσταμε. Εσύ είσαι η φλούδα, το είπαμε και χθε. Δεν έχουμε να την κάνουμε τη φλούδα Πού να την πετάξουμε Ενώ το κουκούτσι Ο σκληρός πυρήνας Είναι το κράτος Κατάλαβες μεγάλε Αυτό είναι το... Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο Σε παρακαλώ πάρα πολύ Μη βάλεις το σκουσμό τώρα Που θα μάθεις ότι με τροπολογία Ο Σαμαράς, όχι αυτός που βάλε τον κόλμο Ο κανονικός, ο άλλος ο Σαμαράς Ο Πρωθυπουργάρας, ο Πατριώτης Ο Νοικογύρης Τώρα που θα κάνει τροπολογία Και αυξάνει τους μισθούς των δικαστικών Και τους πηγαίνει στα επίπεδα του 212. Εντάξει Πριν περικοπούν οι μισθοί των υπόλοιπων Ελλήνων Μη βάλεις το σκουσμό πάλι Και πίσω αδικίες και τέτοια Δεν θέλω τέτοια Δεν θέλω τέτοια σου λέω Δεν θέλω τέτοια story, story, Αυτά τα ωραία συμβαίνουν Ανάμεσα στου πανηγυρισμού δηλαδή. Γιατί ξέρει, Ελληνοπητέ μου, με συγχωρεί κιόλα που ανάμεσα στου πανηγυρισμού δεν θέλω να σε στεναχωρέσω, αλλά ανάμεσα στου πανηγυρισμού συνεχίζουν να αυτοκτονούν οι συνάνθρωποι μα να μην έχουν φάρμακα, να μην έχουν μεροκάματο, να μην έχουν να πληρώσουν το κοινωνικό αγαθό που λέγεται ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, να μην έχουν ψωμί. Δυστυχώ συμβαίνει και ανάμεσα στου πανηγυρισμού αυτό. Οπότε λοιπόν τώρα όπως είπαμε που θα δεις την τροπολογία που αυξάνονται οι μισθοί των δικαστικών, μάλλον πηγαίνουν στα επίπεδα του 2012 και αυξάνονται, μή μου τεναχωρηθείς, αυτά συμβαίνουν σε μια κοινωνία δικαίου. Κατάλαβες? Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα άμαθες, κήρυξε μέσα στην ε, χαρά του Αλέξης Χθε για την νίκη της Εθνικής, κήρυξε και ανένδοτο. Ναι, σου λέω. Όμως... Επειδή είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρει υπάρχουν αριστερέ πλατφόρμες αριστερέ, δεξιέ, αριστερά πάνω στην πλατφόρμα κλπ. Υπάρχει και σοσιαλιστική τάση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, υπάρχει και σοσιαλιστική τάση στο ΣΥΡΙΖΑ και έβγαλε ανακοίνωση για τα 18 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέα. Χτε λοιπόν μα είπαν οι σοσιαλιστέ του ΣΥΡΙΖΑ. Οι σοσιαλιστέ του ΣΥΡΙΖΑ δεν τα λένε αυτά. Δεν τα λέμε εμεί. Το τονίζουμε. Πόσο να το τονίξουμε. Συμπληρώθηκαν λοιπόν χτες 18 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέα και έρχονται για μια ακόμη φορά στο προσκήνιο επίκαιρα όσο ποτέ τα οράματα του λαού μας για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτά τα λέει η σοσιαλιστική τάση του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζουμε λοιπόν. Με μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική ο Αντρέας Παπανδρέας Διεκδίκησε ένα καλύτερο αύριο για τη χώρα. Ενώ ταυτόχρονα πήρε ιστορικέ πρωτοβουλίε για την παγκόσμια ειρήνη. Όλα αυτά τα λέει η σοσιαλιστική τάση του ΣΥΡΙΖΑ για τον Αντρέα Παπανδρέα. Απέδειξε στην πράξη ότι ο πατριωτισμός και ο διεθνισμό, όχι μόνο δεν είναι έννοιε ασυμβίβαστες αλλά άμεσα συνδεδεμένε και συμπληρωματικέ. Αυτά τα λέει η σοσιαλιστική τάση του ΣΥΡΙΖΑ. Αν σήμερα, σήμερα λοιπόν, λέει η σοσιαλιστική τάση του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύει τις ειρηνικέ αξίες ενός σύγχρονου αριστερού πατριωτισμού που δεν εξαντλείται μόνο στα εθνικά θέματα. Είναι αυτονόητη η απόφασή μα να μην διεκδικούμε τίποτε άλλο από κανέναν αλλά και να μην παραχωρούμε τίποτε σε κανέναν. Κυρίες μου και κύριοι, με συγχωρείτε για το εμετικό που σα διάβασα πριν ε, αυτή τη στιγμή, αλλά με πανηγυρισμού συμβαίνουν και αυτά. Αυτά μα είπε η σοσιαλιστική τάση του ΣΥΡΙΖΑ για έναν από τους τρεις μεγαλύτερους εθνοπροδότες τέσσερις με συγχωρείτε μεγαλύτερους εθνοπροδότες που πέρασαν στην Ελλάδα το προηγούμενο, προηγούμενο αιώνα τους θετούμε τον αιώνα δεν προσθέτουμε τύποτε. έναν από τους τέσσερις μεγαλύτερους εθνοπροδότες που πέρασαν από την Ελλάδα το προηγούμενο αιώνα για τον, για, τον πρακτορά, για τον Πρακτοράρα ο οποίος εφ, εφ, έφτασε την κατάσταση εδώ που την έφτασε για αυτόν ο οποίος διέλυσε ότι πολιτισμικό, κοινωνικό, ε, κοινωνική συνενοχή υπήρχε δημιουργώντας την πασοκύλα, την γνωστή πασοκύλα, δημιουργώντας τη λισταρχία, δημιουργώντας τη, την, την κατάπτωση των ηθικών ε, αξιών, δημιουργώντας όλη αυτή την κατάσταση. Ο μεγαλύτερος λουμπινάρχη, αρχηγός κράτους που πέρασε, το μεγαλύτερο άθυρμα που πέρασε από την ιστορία ένα από τα μεγαλύτερα διότι πέρασαν κι άλλα του, του περασμένου αιώνα στην Ελλάδα η σοσιαλιστική τάση του ΣΥΡΙΖΑ το ΙΜΝΗ θα μου πεις το 81 στα βαφτίθια στην Κολυμπήθρα τον Αλέξη βάζανε έτσι δεν είναι τους Αλέξιδες βέβαια τότε κάποιοι άλλοι φώναζαν νοικοκυρές μου με τις πισαρμόνικες αλλά όλα έχουν όλα έχουν την εξήγησή τους στην τους και μη μουσκά, ακόμη και η νίκη της Εθνικής έχει την εξήγηση, τη εθνική Ελλάδος έχει την εξήγησή της αλλά το να φτάνουν σήμερα, σήμερα, το να φτάνουν σήμερα, αφήρματα 30 χρόνια της πολιτικής Παρακαλώ. <Τι> Τώρα δαυτό, είπα, δεν τα ακούσα. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είπα, Ειννάρα μου. Αλλά με ακούσαν κάνα λεπτό, δύο καθυστέρηση. Δυστυχώ, τα ρετάλια λοιπόν τη πασοκίλας Όλοι αυτοί που συμμετείχαν στο έγκλημα, Άιντε, ας μην πούμε από το 81 και μετά, από το 85 και μετά, αυτά τα ρετάλια τη κλεπτοκρατία τραγουδάνε ακόμα. Και είναι εντεταγμένα πια στην Συμφωνική Ορχήστρα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα ρετάλια λοιπόν Αυτά τα ρετάλια Τραγουδάνε ακόνα, ακόμα Υμνώντας Τον σφάχτη Κάθε ηθικής αξίας στην Ελλάδα create... Αυτά τα ρετάλια Τραγουδάνε ακόμη μεγάλε Λοιπόν Πρόσεξε μεγάλη τώρα Τα ρετάλια αυτά που αποτελούν Το ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων Μετά την κατάθεση σας λέγαμε χθες Ότι αλλάζει ρημοτομικά τα πάντα Στην Ελλάδα Τι έκαναν λοιπόν τι έκανα, Έκαναν αντίσταση τα ρετάλια αυτά Και μετά την, κατα, μετά την κατάθεση Του νομοσχεδίου Έστειλναν Τα βαριά Περοβολικά τους Τα βαριά ναι να αντισταθούν έστειλαν δελτίο τύπου αυτή είναι η αντίσταση αυτή είναι η αντίσταση τους κατάλαβες και μας μιλάνε μας μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα για fast track κατάλυση της δημοκρατίας fast track ανάχωμα μια χαρά συνεχίζεις να είσαι μια... ναι, έκανε σκληρή ανακοίνωση σου λέω έκανε σκληρή ανακοίνωση διότι εσύ ως Μάπα τώρα λέμε ρε παιδί μου πήγε σε μια περιοχή που ρημοτομικά και αγόρασες λέμε Ένα σπίτι και δεν ήθελες εκεί να έχει Καταστήματα να έχει Και απαγορεύονταν Τώρα όμως εκεί να πούμε που κάθεσαι στην μπαλκονιά σου Και πίνεις τη φραπεδούμπα σου Από κάτω μπορεί να, να ανοίξει λέμε Ταβέρνα ο Μερακλής Και να σου η Λουκανικούμπα η Γερμανική Η μυρωδιά από πάνω Επειδή έτσι γουστάρει αυτή τη στιγμή Ο Σαμαρακούλα Αλλά και η σκληρή αντίσταση Του ΣΥΡΙΖΑ. Η σκληρή αντίσταση μιλάμε Οι άνθρωποι να δημιουργηθούν Πάρα αυτά ε, νοσοκομεία Είναι τραυματισμένοι Να βγουν οι αδερφές του Ερυθρού Σταυρού Να τους μαζεύουν Να τους μαζεύουν οι αδερφές του Ερυθρού Σταυρού Γενικά οι αδερφές τώρα να τους μαζεύουν Αλλά ειδικά οι αδερφές του Ερυθρού Σταυρού Και να τους εμπουλώσουν τα τραύματα Μην είναι τίποτα άγριο το καρότο Και τους κάνει ζημιά Λοιπόν μεγάλε μην ήσυχο σου λέω, γι' αυτό σου λέω, αδελφές, νοσοκόμες του τα Σταυρού, βγείτε, συσπηρωθείτε, δημιουργήστε πρόχειρα νοσοκομεία. Για τη μικρή ΔΕΗ και τους Αιγιαλούς για όλη τη χώρα, ο Αλέξης κάλεσε παλαϊκό μέτωπο για ανένδοτο αγώνα της ανατροπής. Χάιντε ανένδοτο αγώνα, ανέκδοτο αγώνα. Τον ανέκδοτο αγώνα του Αλέξη και της παρέας του Που δεν τελειώνει η πενθήμερή τους Θα συνεχίζουμε για πολύ καιρό ακόμη να το βλέπουμε Ανέκδοτο αγώνα Κάλεσε ανένδοτο ο Αλέξης Αλέξης παρακαλω Ναι, τι να σου πω ναι. Μην εκνευρίζεστε κύριε τηλεοκρότα μου Σε καμία χώρα από αυτές που λατρεύουν δεν συμβαίνουν αυτά Αυτά συμβαίνουν εδώ Διότι εδώ σε κυβερνα... Έχεις αθλητικογράφους με το μυαλό που έχεις Δημοσιογράφους Πολιτικούς αναλυτές με το μυαλό που έχουν Και πολιτικούς με το μυαλό που διαθέτουν ε, Τέλος πάντων Από την εποχή Του αϊμνίστου σιδερένιου Του οποίου οι σοσιαλιστική. Τάση του ΣΥΡΙΖΑ έτοιμησε τα 18 χρόνια Από το Άιντε μην μπούμε καμιά βαριά κουβέντα τώρα Λοιπόν Ανένδοτο βάρεσε ο Αλέξης Να, ε, να Βάρεσε ανένδοτο Το ανέκδοτο που παρακολουθάμε τόσο καιρό Κυρίες μου και κυριέ μου Βλέποντας αυτή τη χώρα Να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο Ποια χώρα λέμε τώρα ότι έχει απομείνει και βλέποντας την πλήρη διάλυση σε όλους τους τομείς αυτού του κράτους στο οποίο υπήρχε τελος πάντων και βλέποντας όχι την ηθική αξίες και τέτοια να μην υπάρχουν. Βλέποντας λοιπόν να συνεχίζουν τα αθήρματα να συνεχίζουν αυτή, αυτά τα κουρέλια να, να, το αέναο έργο της προδοσίας θα λάβουμε μέρος στον ανέκδοτο αγώνα του Αλέξη. Άντε Αλέξη εμείς θα λάβουμε μέρος με όπλο το καρότο Θα πετάμε στους οχτρούς καρότα Όλα θα γίνει αύριο Θα γίνει αύριο το ορμητήριο Ωραίες το Τιτάνια θα μαζοχτούν Ο Αλέξης να ξεκινήσει το παλαϊκό μέτωπο Και πισό λεπτό Παρακαλώ Έλα, έλα. Όλοι yeah. Yeah. Yeah, και έτσι που λες τηλεακροαθή μου Ενώ οι δεξιούλιδες νοικοκυρέοι τραγούδαναν Από την Αθήνα ο Ζέρβας κίνησε Εδώ θα μιλάνε τώρα για το παλαϊκό μέτωπο Από το Τιτάνια ο Αλέξης κίνησε παλαϊκό μέτωπο να κάνει ε, Το μόπο να σας πιάνει διότι θα είναι αύριο στο Τιτάνια Ούλο το παλαϊκό μέτωπο εκτός από το κουκουέ φυσικά θα είναι οι ρημαδιώτες Η Μαριλίζα Θα είναι και η Μαριλίζα στο Τιτάνια Μη μου λες τέτοια Άρε Παλαϊκό μέτωπο Ξυφλίσκες λεωώω Άρε Ζβέρωμα Ρε Ζβέρωμα Πού είσαι ρε Μεγάλινα μου Με τους Ζβέρωμανα μου Ωαχ αμώ στα γεν Μιγάλιση του Τιτάνια όπου θα σκόσουμε τσεμαία Το Παλαϊκό Μητόπ Του Παλαϊκό Μητόπ θα πά θα γέν κριτσπέταλος, θα γέν του έλα να είδεις. Η Δημοκρατική Παράταξη δεν ορίζεται από το ποιος έχει τη σφραγίδα ή το όνομα, αλλά από τις πολιτικές που εφαρμόζει. Άμα εφαρμόζεις δεξιές πολιτικές, είσαι πρώην σοσιαλιστής, αλλά σοσιαλιστής δεν είσαι. Ποιος μας είπε αυτό? Ο Μάρκος Μπόλαρης, ο Πασόκ, <Συλίδε> γεια σου Πασόκ μεγάλε. Το πασόκ ποτέ δεν πιθαίνει Μιγάλε αυτό μην του ξυχνάς Χαμός το παραϊκό μέτωπο Σου λέω θα ξεχειδούνε Εκατομμύρια στους δρόμους Τρέμε σαμαρά Τρέμε σαμαρά Πάπα ειδικά Θέλω να βγει η Μαριλίζα μπροστά yeah. Ούτως ή άλλως είναι Μια χαρά μουσάκι θα έχει και μουστάκι Σαν τον Τζέ Άιντε να δεσφορέσετε και δυο-τρία φυσεκλήκια να πούμε σταυρωτά! Άιντε, ωραία Μαριλίζα! Ωραία Μαριλίζα, η αντάρτσα! Άμμορικνίτσα! Θα συμπατήσου στ' μαμάκα! Έλα, πάμε! Λίμα μου, ένας Ελληνάρα μου! Ω, τρελαδό! Το γερμανικό Bloomberg γράφει ότι έδιωξαν το Θεοχάρη γιατί ήθελε να ελέγξει τους 300 πλούσιους Έλληνες. Έλα! Ω, oh, μη μου λες τέτοια! Για το, καλό! το! <laughs> ναι, ο Θεοχάρης λοιπόν, ο Αντάρτης, ήθελε να ελέγξει 300 πλούσιους Έλληνες. Α, ah, για yeah, το ετοιμάζουνε, σου λέω, το σφαχτάρι. Το ετοιμάζουνε, το κρύο αίμα. Λοιπόν, και θα μου βουτήξει και τα 5 εκατομμύρια στο παντελόνι. Και θα, το, θα χρειάζονται, σου λέω, αυτά τα παιδιά. Βουα! Η Στάνταρ Αντπούρσ. Βουα! Η Ελλάδα, λέει, είναι πολύ πιθανό να ξαναβγεί στις αγορές, διότι δεν γίνεται να δει... Να χρηματοδοτήσει ε, Να χρηματοδοτ... Τι, γίνεται Να χρηματοδοτήσει να χρηματοδοτήσε Και να λες ότι βγήκε στις αγορές Η Standard Poor's Δίκιο έχει ρε, παιδί μου Δεν γίνεται να παίρνεις δανεικά να πούμε ε, Από τους ε, σοίμπλεο, Σοίμπλο Μεργελάδες Και να σε έχουν μετροθώ και να λες ότι είσαι και στις αγορές Δεν γίνεται ε, αλλά τώρα θα μου πεις αφού σου λέει εσένα ο Αντώνης ότι γίνεται όλα γίνονται Εδώ σου λέει ο Τσίπρας ότι κάνει παλαϊκό ε, συσχετισμό Όχι συσχετισμό, παλαϊκό μέτωπο Εδώ σου κήρυξε ανέγκδοτο ο Τσίπρας Έρα μεγάλε, ωραία Είπαμε, τίποτα άλλο δεν έχουμε δει ακόμα Τίποτα, δηλαδή Τι τί, τί, τί, τί, τί, τί, δεν έχουμε δει τίποτα, δεν έχουμε ακούσει τίποτε ακόμη Χαρδαλούπας Κάντε τις φορολογικές δηλώσεις γιατί δεν θα πάρετε κοινωνικό μέρισμα Γεια σου ρε Γαραδαλούπα Σκίσε μας και εσύ μεγάλε αντέχει ο, ο κορμί μας on... Λέμε ρε παιδί μου τώρα <κυρίζει> εκεί που πανηγύριζαν χτες 100-200.000. ακόμα ακόβανε προς τα πάνω στο σύνταγμα να πούμε θα μου πεις βαθιά μεσάνυχτα ήτανε Καναφρουρό θα βρίσκαν στη Βουλή Αλλά λέμε ρε παιδί μου Α να... το ξενυχτάγανε εκεί από τους πανηγυρισμού. Φαντάζεσαι σήμερα Τα τερινά τμήματα της Βουλής Θα πήγαινε η αλλαγή Σόβρακου Παπά, -πα Τι -πα -πα -πα -πα. έκανε άλλο στην Κρήτη τώρα Ένας εστιατόρας Υποχρέωσε τους 50 υπαλλήλου Να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση Ότι τους νηστούς δεν θέλουν να τους παίρνουν τέλος του μήνα Αλλά σε τρεις μήνες Είπαμε Ξέρεις αυτά τα λέγαμε και όταν έβγαζε Τα επίσημα στοιχεία η Ελστάτ Και κάτι τέτοια να πούμε Για, τα, για τους μισθού και τα μεροκάματα Στην Ελλάδα για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους Μιλάμε και για την ανεργία Και λέγαμε ότι την πραγματική ανεργία Δεν την, δεν την ξέρεις διότι άνεργος είναι ο άνθρωπος που διαπραγματεύεται κάτω από το τραπέζι ένα μαύρο μεροκάματο και αυτό δεν το παίρνει. Αυτός είναι άνεργος. Αλλά ποιος να ακούσει τώρα. Άσε τώρα ηχούν τα τύμπανα του παλαϊκού μετόπου. καζάν και συρκόπηδι να κάν. Τα τύμπανα του πολέμου ρε παιδί μου σου λέω. Ηχούν τα τύμπανα του πολέμου του παλαϊκού μετώπου. Η μικρή τυμπανίστρια η Μαριλίζα. Απαπα αγώνας που μας περιμένει Λοιπόν έγινε άλλος όπως λέγαμε για, τα, για τις κατασχέσεις ε, ε, επιδομάτων παιδιών με απειρία <Το> Αν ο γονιός χρωστούσε στο δημόσιο τα παίρνανε ρε, παιδί μου Τα επιδόματα παιδιών με αναπηρία δεν καταλαβαίνουν Χριστό μιλάμε τώρα και μάλιστα ε, ξεκίνησε το Υπουργείο ε, ναι, να σκέφτεται μήπως και εξαιρέσει αυτές τις κατηγορίες. Επειδή παιδιά σκεφτείτε το, σκεφτείτε το. η ε, όσο καιρό σκέφτεται το Υπουργείο αυτοί κάνουν κανονικά τις κατασχέσεις. Μπρε είναι όλα καλά σου λέω. ορμα Μαριλίζα, φάτων τον, άρπα τον, <κυρίζει> <κυρίζει> Έλα Μαριλίζα πάρτων ρε παιδί. Πάρ τον, ε, τον, τον, τον, τον αντιπαλαϊκό. Φάρτον ρε, φάρτον ρε <ΣΣΣ> Λέω σε μου ο, Το αφεντικό Ο Σόιμπλε μας είπε καμία χαλαρότητα Στα προγράμματα λιτότητας Πανηγύρισατε, πανηγύρισατε Αλλά δεν πιστεύω να ψωνίσετε και κανένα παγωτό από κανένα περίπτωρο Λοιπόν, καμία χαλαρότητα Γιατί αλλιώς Δε θα δεις τη δόση ρε πρεζάκι, πρεζάκι μου δεν θα δεις τη δόση Καμία χαλαρότητα σου μιλάω Άρτε τα κεφάλια μέσα <Και> Στην Ελλάδα όπως γνωρίζετε Η μεγαλύτερη εταιρεία ε, Τηλεπικοινωνικών μετά την εξαγορά του ΟΤΕ είναι η Deutsche Telekom δεν υπάρχει, μην κοιτάς που έχουν τις ταμπέλες ακόμη ΟΤΕ, είναι Deutsche Telekom πέρα για πέρα αλλά υπάρχουν και άλλες μικρότερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών ε λοιπόν μεγάλε θέλει να τις εξαγοράσει όλες αυτό πρόσεξε κάποτε, κάποτε στα καταναλωτικά διότι καταναλωτικό προϊόν είναι και ε, η τηλεπικοινωνία τι είναι έτσι δεν είναι το τηλέφωνο. Απαγορεύονταν υπήρχε νόμος που έχοντας πάνω από ένα ποσοστό της αγοράς σε οποιοδήποτε προϊόν δεν στο επέτρεπαν. Δεν στο επέτρεπε το... πως το λέγαν τώρα υπήρχε ένας νόμος, δεν θυμάμαι για που... <σμήσε> άλλο ποιο υπουργείο έχοντας ένα ποσοστό της αγοράς πάνω από 60-70 ε... θεωρήσω μονοπόλιο οπότε στο απαγόρευαν. Για... Ε... Σου λέγαν άσε να φάει ψωμί και κανένας άλλος να πούμε διότι όχι μόνο αυτό. Θα κομμαντάριζες ό,τι τι ήθελε. Θα έκανες θα έκανε το παιχνίδι που γουστάρεις Λέγε με καρτέλ γάλακτος και τέτοια Με καταλαβαίνει με συλλίβεις Τώρα λοιπόν η Dates Telecom Έχουν αφήσει ακόμη τις ταμπέλες Του ελληνικού οτέ εκεί Θέλει λοιπόν να αγοράσει Όλες τις μικρές εταιρείε στην Ελλάδα Απλά για να κάνει το παιχνίδι της Για, να, ε, για την κονόμα τη φυσικά Και για να ορίζει αυτή Τα πάντα Στο παιγνίδι αυτό με σκοπό φυσικά όχι να σου μοιράσει εσένα κανένα φασόλι σε κοινωνικό συσίτιο Αλλά για να χοντροκονομήσει Δεν ξέρω αν με λίβεις Εκτός κι αν σκοντάψει πάνω στον παλαϊκό μέτωπο Που θα είναι μπροστά η Μαρελίζα <coughs> Τι μας είπε λοιπόν τώρα η... Οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική μα είπαν ότι τσακώσαμε λέει του δύο τόνου ηρωίνη στο Κοροπή διότι η Ισλαμική τρομοκρατία χρηματοδοτείται από το εμπόριο ναρκωτικών. Πάπαρε πα, παιδιά, να πούμε. Άχρε παιδιά. Ναι, γι' αυτό του τσακώσανε, για να μην τα πουλήσουν τα πράγματα, να πούμε. Ε... Τα απολύσουν τα πράγματα Λοιπόν ε, Ευχαριστώ πολύ ε, Θεοδοσία για τη, Το Βόμβες Μοχίτοφ Διάβασε το άρθρο χθες Ναι Α έχει και τη σαμπάνια Μου φωτογραφία με τη σαμπάνια Που του κάνε πάνω ο Αζέρος Με το όνομα του Άκη Ναι τη θυμάμαι αυτή τη φωτογραφία Να σε καλά Όπως γράφουμε λοιπόν και χθες Το Βόμβες Μοχίτοφ στο άρθρο Κακό, δεν να κάνει επανάσταση ο Έλληνας Έπρεπε να βγουνε, να βγει η βούλτεψη Όχι να πει Δεν ακούμε τους αργάτες Όταν παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις Αλλά να πει το εξή απλό Οι Έλληνες, Απαγορεύεται στους Έλληνες να κάνουν διακόπες Λέμε τώρα Ή να νικήσουν την Κοσταρίκα την Κυριακή What τι σε περίμενε. Δεν ξέρω αν τα μάθες, 50.000 θέσεις εργασίας 50 ορμάτε, τρεχάτε παιδιά θα δημιουργηθούν κάτω εκεί στο ελληνικό που το ο λάτσις και θα το κάνει πέρα για πέρα ό,τι γουστάρει και θα κάνει θέσεις εκεί να κουρεύουν τα, ε, τα, τα γκαζόν να καθαρίζουν τα τασάκια στο καζίνο να πλένουν τα σεντόνια του ενός εκατομμυρίου τουριστών που θα έρχονται στο ελληνικό στο ελληνικό του λάτσι τώρα έτσι όπως το διαμορφώνουν εκεί πέρα έτσι όπως το διαμορφώνω. Θα μου πεις τι να το έκαναν το ελληνικό, λέμε τώρα. Λέω, εγώ τώρα είχα ακούσει μια πρόταση. Μια πρόταση ε, η οποία είχε γίνει από αυτόν πως διάλο Τον λένε τον, ε, τον αρχηγό εκεί τη Φόρμουλα 1, τη Φόρμουλα 1. Εκεί. Λοιπόν, αυτό ρε παιδιά, λέει που έχετε είναι ένα παράδεισο. Εδώ θα κάνετε λέει, ένα πάρκο. Είπε ο άνθρωπος τώρα, προσέξτε τι είπε Σαν το Central Park της Νέας Υόρκης Να είναι και πνεύμονα στην πρωτεύουσά σας Και θα κάνουμε λέει μια πίστα Ακούστε τι πρόταση έκανε ο άνθρωπος Όπου λέει Θα γίνονται οι Ολυμπιακοί αγώνες Μιας και είστε η μήτρα του Ολυμπισμού εσείς Οι Ολυμπιακοί αγώνες Όλων των μηχανοκίνητων Αθλημάτων Φόρμουλες, αυτοκίνητα, μηχανάκια Ποδήλατα, το ποδήλατο δεν είναι μηχανοκίνητο, είναι ε, βοηδοκίνητο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, καταλαβαίνει λοιπόν, με ανάπτυξη εκεί γύρω, ξενοδοχεία, καταλαβαίνει τι θα γινόταν. Και το πάρκο, πάρκο, πνεύμονας Δηλαδή, μία από τι προτάσει τώρα που έκανε ο άνθρωπο εκεί, είπε μόλι δεν λέει, τι δεν τούτο, λέει, τι θαύμα τη φύση είναι τούτο. Και λέει, κάντε το αυτό. Εμεί εδώ είμαστε, λέει, σας σα δώσουμε και ένα αγώνα Φόρμουλα 1. Και να γίνεται λέει, εδώ να πούμε η Ολυμπιακοί αγώνε. Μόνιμα, μόνιμα Του μηχανοκύρη του αθλητισμού Αμ δε, άμα γινόταν αυτό θα, θα υπήρχε ρεγάλο για τα παιδιά Τα ντόπια και τα μπόξο Το ρεγάλο είναι που μας έφαγε Και μας φέρνει στο μυαλό Την επένδυση που ήθελε να κάνει Το Γιώτα στο Βόλο κάποτε Όπου ζήτησαν κάποτε Λέμε όταν ήταν ο, ο, Αυτός που ημνούσαν Εδώ η σοσιαλιστική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ με χωριά και τέτοια εκεί εργαζομένων χιλιάδες θέσεις εργασίες, κατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασία. και τους ζήτησαν το, το, το, των ανθρώπων τα μαλλιοκέφαλά τους μίζες και πήγαν απέναντι στην Τουρκία ήταν απλά τα πράγματα gonna... αυτά πρόσφερε ο... ο Σιδερένιος η Ελλάδα λοιπόν προσέξτε μεγάλε φέτος δεν έχουμε στάρι τέλο το στάρι Έπεσε πολύ βροχή λέει και το στάρι πήρε από κάτω και έγειρε δεξιά Οπότε θα πάρουμε, θα εισάγουμε στάρια από, τη, από τον Καναδά και από τη Γαλλία Καταλαβαίνεις, αυτά τώρα ειδικά από το, τον Καναδά είναι όλα μεταλλαγμένα τα στάρια Αλλά αυτό δεν έχει σημασία Πρόσεξε, έχεις, αυτή, έχεις θεσσαλικό κάμπο και κάνει εισαγωγή σταριών Μεγάλε, δηλαδή είναι όλα καλά, είναι όλα ανθυρά Όλα πάνε δηλαδή, όλα, όλα πάνε καλά Δηλαδή κάτσε που θα βάλουμε τα στάρια Τι τα θέλουμε τα στάρια ρε Αφού έχουμε μήκονο Έχουμε 18 εκατομμύρια τουρίστες Στάρια θα βάλουμε τώρα να Τι έγινε να πούμε Βούτυξαν στην Κρήτη ομαδικές συλλήψεις Οφιλετών στο δημοσίου. Του δημοσίου Γιώμησαν τα κρατητήρια κριτικού Όπου χρωστάνε στο δημόσιο Παπατές Τους μαζεύουν όλους μεγάλε να πούμε Μεγάλε τους μαζεύουν όλους αντίθετα άλλους τους αφήνουν γιατί τέλος πάντων τι κάναν οι άνθρωπες Όταν τελειώσουν οι πατάτες Λέει εδώ η θεοδοσία Φέρτε παγωτά Να βρέξουμε το λαρέγκι μας Λοιπόν Αχ μεγάλε την Παρασκευή Τη Σούχο Θα πάμε στο Λαύριο την Παρασκευή <μμμ>. Θα κάνει πάρτι Είμαι χωρίς συνέδριο Ο τα Τατσόπουλος, Ψαριανός, Μπουτάρης Καμίνης η δράση όλοι θα είναι εκεί Να φτιάξουν την πλατφόρμα Ορίστε Α Ήρθω Ψαγωγή Μπούτια Α Είπαμε μην είπες μπούτια Έλα έλα Εμεί Εμείς κάνουμε εξαγωγή Μεγάλε ε, ε, Υποδούλωσης Υποδούλωσης Κάνουμε εξαγωγή υποδούλωσης Αυτό κάνουμε Τίποτα άλλο δεν κάνουμε Δυστυχώ κυρία μου και κυρία μου Αυτά θα φέρουμε σιτάρια Λοιπόν από την Καναδά και από την Γαλλία Διότι δεν έχουμε σταράκι πια Αλλά έχουμε ποτάμι Κατσόπουλο ψαριανός, όπως είπαμε, Καμίνης Μπουτάρις, Ιδράς, όλοι να πούμε οι, Ελλην, οι, οι Έλληνοι, οι, τέλος πάντων οι προοδευτικούμπες. Όλα ρε παιδί μου, τα παιδιά τα οποία ματώνουν να σε πάνε μπροστά, θα είναι την Παρασκευή στο Λαύριο. Και είπαμε, γράψαμε και ένα άρθρο, τι θα παίξουν τα παιδιά στο Λαύριο, την Παρασκευή, θα παίξουν πινακωτή, πινακοτή θα παίξουν ε, τα πρίτσαλα, θα παίξουν ε, δεν περνά κυραμαρία. Θα πέξουν πούντο πούντο το δαχτυλίδι Όχι θα πέξουν το πουλάκι τους Ναι και θα μας φτιάξουν και μανιφέστο Δώσε μου μανιφέστο μάνα μου Δώσε μου παλαϊκό μέτωπο και μανιφέστο Φτιάξε με ρε παιδάκι μου Κάμνε με αγωνιστή μάνα μου deep, deep, Λοιπόν μεγάλε μπμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμbie <μπλουλιο> σε σκιάζω τώρα μετά τις 25 Ιουλίου όπως πιο δεν πληρώσει δεν εξοφλήσει τα χαράτσια στη ΔΕΗ θα τα στείλουν στην κομμαντατούρα εξέρεις ποια είναι η κομμαντατούρα τώρα η εφορία και θα σου έρθει ο ο εκεί ο... όχι ο Ρούντολφ το ηλαθφάκι θα σου έρθει ο Ρούντολφ το εφοριακάκι και θα σου κάνει μεγάλε... δεν πλέρωσες... Ναι, ουμμμμμμμμμμμμμμμμ, σας κοιάζω Ναι, θα πάνε στην εφορία Στην Κουμαντατούρα Τα παιδιά σήκωσαν παλαϊκό μέτωπο και οι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Αντάρτηκος 20. Αν δεν πάτε, λέει στα πρώτα επίπεδα του μισθού των ενόπλων, δεν θα ψηφίσουμε την τροπολογία για την αύξηση μισθών των δικαστών. Κατάλαβε, ναι. Ε, ε, οι ενόπλοι, είπαμε ρε, παιδί μου, και οι δικαστέ. Για του υπόλοιπου Έλληνε, και αυτοί που του ψηφίζουν, δηλαδή, του βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία είναι απλώ. Να το πούμε? Ναι. Απλώ μαλάκε. Σιγά μην ενδιαφερθεί για σένα τώρα η μου υπάλληλε Ο βουλευτής τον οποίο έχεις ψηφίσει Σιγά μην ενδιαφερθεί για σένα Γιατί ρε μεγάλε να ενδιαφερθεί για σένα Αφού σε έχεις σίγουρο ρε μεγάλε Σε έχεις σίγουρο Εκεί θα βελάζεις Στο γραφείο του απόξω παρακαλώντας Καλά χαμός θα γίνει η κυρία μου και η κυρια μου σήμερα Σήμερα ήθελα να μου να βουλή, Μπορείστε παρακαλώ Έλα <συγνώμη> Το Ναι Εμάς θα Για... Γιατί; Γιατί βγήκαμε, θα βγούμε να πανηγυρίσουμε, γιατί θα μας Α, is... μπράβο, ναι, ναι, ναι. ναι. À, γι αυτό έκανες γκάλο έκανες Θα πάμε στο τελικό με το. Τε... Μπράβο, εντάξει, τώρα κατάλα. Πες τώρα, Μεγάλε, έλα, ε, να σε καλά. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ έκανε ένα γκάλο πάνω σε αυτό που είπα. Ότι θα πάμε στον τελικό με του Λουκανικώσκα τους του Γερμανού και θα του το πάρουμε στο 97 Στο 98 Έτσι από εκεί θα του το πάρουμε Ε λοιπόν έκανε ένα γκάλωπ ένας φίλος Και λέει ότι άμα, όχι τηλεγρα... ε, συγχαρητήριο τηλεγράφημα Είπαν οι φίλοι του εκεί Κάμια πενινταριά άτομα Θα μας πηδίξει ο Σαμαράς Γιατί θα πάρουμε Βέβαια ε, μας το λέω Διότι αυτό είναι Βάλε τώρα παίζουμε κοίταξα να σου τα αποτελέσματα 2-1-0-2-1 Είμαστε με την Κοσταρίκα την Κυριακή ε, Μετά παίζουμε με τους Ολλανδούς Είναι στους 16 Στους 8 παίζουμε με τους Ολλανδούς Αυτούς τους ξεσκίζουμε ε, Και να ζητήσουν ε, ντόπινγκ Για εκείνο εκεί που τρέχει Στο 85-89 στο να πούμε Τρέχει λες και του έχουν κάνει ένεση να πούμε, Αυτοί που κάνουν στάλογα στον υπόδρομο Λοιπόν αυτόν άμα το τραβέξουν Δυο κλωτσιάς και τον πετάξουν όξο Τους Ολλανδούς με ένα 0 τους έχουμε Στο τσεπάκι μας Πήγαμε 16-8, στους 4 λιμών απέξουμε με τη Βραζιλία την έχουμε καπάκι και στον τελικό είμαστε με τους Λουκανικώσκατος. Με τους Λουκανικώσκατος λιμών στο 93-94 κάπου εκεί θα τους το πάρω με το, το κύπελο και ας μας παιδίξει ο δεν πειράζει μόνο, ένα, μόνο. Είπαμε άλλο το τρώει το αγγούρι και γλυκαίνεται, άλλος πικραίνεται. Κυρία μου και κυριέ μου. Θα γίνει η απόψε της Βουλής του Κάγκελο, μεγαλία μεγάλα, ο τουρνάρας ε, ε, ως δικητής της τραπέζης τέλος πάντων θα συνοδεύεται από τον Κίκα το Χαρδαλούπα, ο οποίος ε, τέλος πάντων ε, θα πάνε στη Βουλή σήμερα ε, στις, ε, θα, να τον τιμήσουν τον άνθρωπο, ε, μου, πάντων ε, να, να γίνουν τα εθιμοτυπικά, να, πούμε, <Και> να βάλουν κανένα μπουφεδάκι εκεί να πούμε ευτυχό, να πάει και ο πάγκαλος να φάει τίποτε να πούμε ο άνθρωπο που υποφέρει σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ δηλαδή διότι δεν μπερ, δεν δεν μπερνάει αλλιώς η, κα, ε, η κατάσταση λοιπόν που λες μεγάλε τι σου λέγα στην Κρήτη μιας και τους μαζεύουν εκεί πέρα ε, στα κρατητήρια όλους Speaking... Wow. όσους χρωστάν στο δημοσίο σε 1,5 χρόνο Στην κρήτη αυτοκτόνησαν 62 Έλληνες και αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν άλλοι 22 yeah, wow. Στην κρήτη έγιναν αυτά yeah. στο κάστρο τουatures... του του του του του του και ενώ αυτά συμβαίνουν και μέσα τους πανηγυρισμούς λοιπόν που έχουμε Είπαμε να σκεφτόμαστε και το συμβόδι σε εκεί, το μπάγκαλο Να κάνουμε τις επιτροπές να πούμε να το στηρίξουμε Επιτροπές σβερώματος παγκάλου θα κάνουμε Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν κυρία μου και κυρία μου και ζούμε μέσα στην αγωνία Από ποια αγωνία την έχουμε καθαρισμένη την Κωσταρίκα την Κυριακή όπως είπαμε Αυτοί συνεχίζουν Να ψηφίζουν εκεί για μικρή δεή Για νερά για όλα να πούμε Όλα είναι τελειωμένα μέσα τον Ιούλιο όλα είναι τελειωμένα Παρόλο το ότι θα βρεθεί μπροστά τους Το παλαϊκό μέτωπο με... Μπροστά να πούμε θα είναι το Πάντσερ Να χρησιμοποιούμε και τους όρους των κατακτητών Που λέγεται Μαριλίζα Άρα θα σκοντάψουν πάνω στη Μαριλίζα Να πούμε γγέλ θα κάνουν Και θα πάνε στον απόπατο όλοι Είναι τελειωμένη η κατάσταση μεγάλε Ακολουθώντας λοιπόν όλοι μαζί Τον ανέκδοτο που κήρυξε ο Αλέξης Ο Αλέξης ναι Και προσκυνώντας τη διακήρυξη Της σοσιαλιστικής τάσης του ΣΥΡΙΖΑ Για τα 18 χρόνια Από το θάνατο του Σιδερένιου Δεν έχουμε άλλη αρλουμπολογία Για σήμερα κυρία μου και κυρία μου. Όμως ε, έχουμε φυσικά πριν κλείσουμε ένα ωραίο τραγούδι και σας καλούμε επειδή δεν διατίθεται πουθενά αλλού να ανοίξετε τα ραδιοφωνάκια σας τίγκα να το, να, να το ακούσουμε ομού και όλοι μαζί. Λοιπόν Γιώργος Ξεντάρες Στο μανέ τον Περιβόητο Ακούστε τα αυτά που σας λέω είναι από το προσωπικό μου αρχείο Δεν πρόκειται να τα βρείτε πουθενά Οπότε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου τέλος Τέλος πάμε για ανέκδοτο αγώνα Παλαϊκά μέτωπα Ορμάμε Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλαίδια του καναλάρχου Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ Για την υπομονή σας, για τα μηνύματά σας Για την επικοινωνία, για όλα τέλος πάντων Και να ευχηθούμε να είσαστε πολύ καλά Όλοι Για και χαρά σας 101,5 FM Stereo.